Στήχη 28-40 ενώπιον του πιλάτου. 28. Αφού λοιπόν οι αρχιερείς και το Συνέδριο κατεδίκασαν οι τον ίσουν, τον έφεραν δεμένον από το σπίτι του Καϊάφα ει το μέρο που έμενε και δίκαζε ο Πρέτορ και αντιπρόσωπος της Ρώμη. Ή το δε πρωί, και αυτοί δεν εμβήκανε στο Πρετόριον για να μην μολυνθούν από το ιδωλελατρικό σπίτι, αλλά να είναι καθαροί για να φάγουν το βράδυ το δείπνο του Πάσχα. 29. Αφού λοιπόν οι Ουδέοι δεν έμβαιναν στο Πρετόριον, βγήκε από αυτό προς αυτούς ο Πιλάτος και του είπε: Ποια κατηγορία φέρνετε εναντίον του ανθρώπου αυτού, 30. Απεκρίθησαν και είπανε σε αυτόν: Εάν δεν ήταν ο και επιβλαβήσει στην κοινωνία, δεν θα σου τον είχαμε παραδώσει. 31. Κατόπιν λοιπόν τις απαντήσεις αυτή αυτής με την οποία εσκόπου να προκαταλάβουν τον πιλάτον, για να δεχθεί ούτω αν εφάλισε εξετάσεις την ενοχή του Ιησού, ο πιλάτος τους είπε «Αφού λοιπόν έχετε την αξίωση να είστε μόνοι εσείς δικαστέοι στην υπόθεση αυτήν, πάρετε τον εσείς και σύμφωνα με τον νόμο σας δικάσατε τον». Είπων λοιπόν προς αυτόν οι Ιουδαίοι δεν επιτρέπεται να θανατώσουμε κανένα». 32. Και ανεγνώρισαν έτσι ότι μόνο ο αντιπρόσωπο τη Ρώμης είχε δικαίωμα να θανατώσει τον Ιησού για να επαληθεύσει εξ ολοκλήρου και επακριβώ ο λόγο του Ιησού, τον οποίο είπε δεικνύον εκ προτέρου με ποιον θάνατον έμελε να αποθάνει ή με θάνατον των σταυρικών όπω οι Ρωμαίοι θανάτωναν τους καταδίκους των, και όχι δια λιθοβολισμού όπω οι συνήθιζαν οι Ιουδαίοι. Εν το μεταξύ, οι Ιουδαίοι κατηγόρησαν τον Ιησού ότι επεζήτη να γίνει βασιλεύς. 33. Εμβήκε λοιπόν πάλι στο πρετόριον τον Πιλάτος και φώναξεν ιδιαίτερο τον Ιησούν και του είπεν «Είσαι εσύ πράγματι ο βασιλεύς των Ιουδαίων» 34. Του απεκρίθη ο Ιησούς «Από τον εαυτό σου και εξηδίας αντιλήψεως λέγεις αυτό, ώστε να αποδίδεις τον τίτλων του βασιλέως έννοιαν πολιτική και κοσμική. «Οι άλλοι σου είπαν διεμέ ότι διεξεδίκησα το αξίωμα του βασιλέως Μεσίου. Οπότε πλέον ο τίτλος «Βασιλεύς» έχει εντελώς διαφορετική ενένεια. 35. Απεκρίθει ο Πιλάτος. Μήπως εγώ είμαι Ιουδαίος για να εξεύρω τα σας? Το ειδικό σου έθνος και οι αρχιερείς σε παρέδωκαν εις εμέ ως ένοχον θανάτου. Τι έκαμες? 36. απεκρίθη ο Ιησούς. Η ειδική μου βασιλεία δεν προέρχεται από τον κόσμο αυτών, ούτε στηρίζεται επί ανθρωπίνης θελήσεως ή κοσμικής δυνάμεως. Εάν είτο από τον κόσμο αυτόν η Βασιλεία μου, η Υπηρέτε μου θα έκαναν αγώνα για να μην παραδοθώ εις τους Ιουδαίους. Τώρα όμω βλέπεις και εσύ ότι η Βασιλεία μου δεν είναι απ' εδώ, όπως σε άλλε βασιλείες του κόσμου αυτού, αλλά από τον ουρανό και δι' αυτό ούτε διαπαναστάσεις και πολέμου επιβάλλεται, ούτε την δύναμη της βίας και των υλικών όπλων χρησιμοποιεί. 37. Κατόπιν λοιπόν των λόγων τούτων περί Βασιλείας, Είπε προς αυτόν ο Πιλάτος. Είσαι λοιπόν σύ βασιλεύς. Απεκρίθη ο Ιησούς. Το είπε σύ ότι εγώ είμαι βασιλεύς. Δεν είμαι όμως βασιλεύς κοσμικός όπως σι αντιλαμβάνεσαι τον βασιλέα. Εγώ δι' αυτό εγεννήθηκα και δι' αυτό ήλθον στον κόσμο. Δια αποκαλύψω και κηρύξω την αλήθεια και δι' αυτής να κατακτήσω πνευματικό τον κόσμο. Και καθένα που ποθεί και έχει διάθεση να μάθει την αλήθεια. «Ακούει με κατανόηση και αποδοχή την φωνή και τη διδασκαλία μου και συμμορφούμενος προς αυτήν, γίνεται πολίτης της πνευματικής και ουρανίου βασιλείας μου». 38. Λέγει σε αυτόν ο Πιλάτος, «Δεν βαριέσαι». «Τι είναι αλήθεια και ποιος μπορεί να την έβρει». Και αφού είπεν αυτό, χωρίς να περιμένει απάντηση, βγήκε πάλι από το πρετόριο προς τους Ιουδαίους και τους είπε, «Δεν ήξερε τι λέγετε εσείς». «Εγώ δεν βρίσκω καμίαν ενοχήνη σε αυτόν». 39. Υπάρχει όμως κάποιο έθιμο νησά σύμφωνα με το οποίο πρέπει να σας ελευθερώσω κατά την εορτή του Πάσχα ένα από τους φυλακισμένους εγκληματίας. Θέλετε λοιπόν να σας ελευθερώσω τον βασιλέα των Ιουδαίων. 40. Κατόπιν λοιπόν τις προτάσεις αυτής του πιλάτου εφώναξαν πάλι όλοι και είπαν «Μία απολύσεις αυτόν, αλλά τον παραβάν ο βαραβάς δεν αυτός που προτίμησαν από τον Ιησούν Ιουδαίοι ή το ληστής.